Αύριο η ημέρα είναι πέρτιμη, Έστω κι αν ο σατανάς κατάφερε να την κάνει χαρμόσυνη. Έστω κι αν γλεντάμε. Έστω κι αν χορεύουμε. Έστω κι αν γελάμε. Και διασκεδάζουμε. Και αμαρτάνουμε. Έστω κι αν η πόνη μας καταβαίνει τον κατήφορο της αμαρτίας, δυστυχώς έστω και αν ο Θεός προσπαθεί να μας εμποδίσει, ίσως με αυτή τη βροχή αγάπη του Θεού είναι αυτό. Προσπαθεί να κάνει κάτι ο Θεός για να μας διευκολύνει στο να αποφύγουμε τις αμαρτίες του καρναβαλισμού. <Και> Αλλά δυστυχώς βλέπετε εμείς με το ζόρι προσπαθούμε την πένθιμη αυτή ημέρα, την αυριανή, να την κάνουμε ημέρα η ημέρα βρώμικη, ελεηνή. Η μέρα χαρά και γλεντιού. Γιατί λέω ότι η μέρα η Αυριανή είναι η μέρα πένθυμη. διότι η εκκλησία μας αύριο μα υπενθυμίζει μια μεγάλη πτώση, μια μεγάλη πτώση ένα τη οποία πτώσεω θρυνεί το ανθρώπινο γένος. Η αυριανή ημέρα είναι μέρα πέμπτη, γιατί θα πρέπει να ενθυμούμεθα την πτώση του Αδάμ και της έβας Αυτό μας υπερθυμίζει αύριο η Εκκλησία. Και βέβαια, αν αυτό το αναλογιζόμαστε, αν αυτό το σκεπτόμεθα, αν αυτό το είχαμε στο νου μας, τότε βεβαίως σας διαβεβαιώ δεν θα είχαμε όρεξη για πανηγύρια και για γλέντια και για διασκεδάσεις, δεν θα είχαμε όρεξη για αμαρθίες, δεν θα είχαμε όρεξη για παρελάσεις καρναβαλιστών, αλλά θα προσπαθούσαμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο νόημα της αυριανής ημέρας και αν είχαμε δάκρυα μακάρι να μπορούσαμε να κλαίμε να κλαίμε γιατί να κλαίμε ο Αδάμ έπεσε εμείς τα κλαίμε ασφαλώς γιατί κοντά του ο Αδάμ πήρε και εμάς ασφαλώς θα κλάψουμε και εμείς διότι η απερισκεψία της έβας και η απερισκεψία του Αδάμ δεν ήταν μόνο μία καθαρά αμαρτία δική τους που κόστισε σε αυτούς αλλά ήταν μία αμαρτία η οποία παρέσυρε και μας όλους όλο το ανθρώπινο γένος και μας έχει κάνει φίλα αμαρτήμονες. Είμαστε φίλα αμαρτήμονες. Από εκείνη την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας από τότε ο άνθρωπος πλέον ρέπει προς το κακό, έχει διάθεση καλύτερη προς το κακό, παρά προς το καλό. Ευκολότερα ο άνθρωπος κατρακυλάει στην αμαρτία, παρά πηγαίνει προς την αρετή προς το καλό. Έστω είπαμε και το έχω πει πολλές φορές, έστω κι αν διαβεβαιώνουμε τους πνευματικούς μας ότι είμαστε καλοί, ότι δεν έχουμε αμαρτίες, ότι δεν έχουμε τίποτα, να μας διαβάσουν μόνο μια ευχή να πάμε κοινωνήσουμε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι αμαρτίες τη ζωής αυτής είναι πολύ περισσότερες από τις αρετές. Οι πτώσει της ζωής αυτής είναι πολύ περισσότερες από τις καλές της στιγμές. Να γιατί αύριο είναι η μέρα θρήνων. Να γιατί αύριο θα έπρεπε ο χριστιανικός κόσμος να ενθυμείται την πτώση του Αδάμ και της Εύας και να κλαίει. Αν δεν είχε αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα, τότε όλοι θα είμαστε άγγελοι. Αν δεν είχε αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα, όλοι θα είμαθα στον παράδεισο της τρυφής. Αν δεν είχε μπει η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, τότε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, αυτό το όνειρο το οποίο δυστυχώς δεν θα το δούμε ποτέ ούτε στον ύπνο μας, αλλά ούτε και στον ψύπνο μας, όλοι οι άνθρωποι θα ήσαν άνθρωποι του παραδείσου και η κόλαση θα ήταν μόνο για τον διάβολο. Αν ο άνθρωπος δεν είχε αμαρτήσει, εκείνος ο πρώτος άνθρωπος Εάν εκείνος ο πρώτος άνθρωπος δεν είχε διαστρέψει την ανθρώπινη φύση, τότε ασφαλώς τα πράγματα θα ήσαν πολύ ευνοϊκά για το ανθρώπινο γένος. Οι άνθρωποι θα έζουν ως άγγελοι εδώ επάνω στη γη. Θα ζούσαν σαν άγγελοι και ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι η κοινωνία των ανθρώπων θα ήταν εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Θα έλειπαν τα εγκλήματα, θα έλειπαν οι πόλεμοι, θα έλειπαν οι μάχες, θα έλειπαν οι γκρίνιες μεταξύ των ανθρώπων, θα έλειπαν οι αρρώστιες, θα έλειπαν οι θάνατοι. Και ασφαλώς αυτό που γίνεται σήμερα στον ουρανό, κοντά στο Θεό με τους Αγγέλους, που υπάρχει η τέλεια αρμονία, αυτό εάν δεν είχε αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα, αυτό θα συνέβαινε και εδώ στη γη θα είμαστε η συμπλήρωση του ουρανού θα είμαστε και εμείς μία μικρή κοινωνία αγγέλων να γιατί πρέπει να κλάψουμε να γιατί πρέπει να πενθύσουμε να γιατί κλαίνε σήμερα οι πατέρες αν διαβάσετε τους ύμνους ψάλλαμε έναν είμαι ο και αν τους προσέξετε και αύριο που θα πάτε στην Εκκλησία θα δείτε ότι οι ύμνοι όλοι διακατέχονται από ένα πνεύμα πένθιμο από, από ένα πνεύμα συγκινητικό Οι συγγραφείς των ύμνων κλένε και θρυνούν και προσπαθούν να περιγράψουν με τα ζωηρότερα χρώματα αυτή την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Διότι οι άνθρωποι εμείς, δυστυχώς, την πήραμε αψίφιστα. Δυστυχώς, δεν της την απαραίτητη προσοχή. Προσπαθούν οι υμνοδοί να μας συγκινήσουν. Να μας κάνουν να κλάψουμε. Να μας κάνουν να κοιτάξουμε το πού ξεκίνησε ο άνθρωπος και δυστυχώς το πού κατήντησε. Ξεκίνησε πώς σύνυκος του Θεού, παρέα με τον Θεόν και κατήντησε να γίνει ο άνθρωπος παρέα των δαιμόνων. Αυτό κατήντησε. Αυτό λοιπόν είναι το γεγονός, το πένθιμο γεγονός που εορτάζει αύριο η Εκκλησία μας. Και γι' αυτό είδατε η βδομάδα που μας πέρασε, ήταν η εβδομάδα που μας υπενθύμιζε εκείνη την Αγία κατάσταση μεταξύ Θεού και Αδάμ και Εύας. Η εβδομάδα που μας πέρασε είδατε τηρήσαμε μια περίεργη νηστεία όπως και κάθε χρόνο. Τρώμε απ' όλα εκτός του κρέατος. Γιατί για να θυμόμεθα εκείνη την εντολή, να απάντηση που δυστυχώς ακόμα και παπάδες δίθεν μας παριστάνουν ότι δεν ξέρουν και σου λέει που τη γράφει την νηστεία, να η νηστεία ποια ήταν η πρώτη πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός τον Αδάμ και στην Έβα; η πρώτη πρώτη πρώτη πρώτη πρώτη πρώτη πρώτη η νηστεία θα φάτε από όλα αλλά ένα δεν θα το αγγίξετε Τι είναι αυτό Η νηστεία Μη μας παριστάνουν λοιπόν ότι δεν ξέρουν που τη γράφει την νηστεία Μη μας κάνετε τους ανήξερους Κοιλιόβουλοι που σας αρέσει διαρκώς να τρώτε και να ικανοποιείτε τη γαστέρα σας να που το λέει. Η πρώτη πρώτη εντολή που δίνει ο Θεός στον τον άνθρωπο είναι η εντολή τη νηστείας. Από παντός ξύλου του εν το βρόσι φαγή. Από δε του ξύλου του γινώσκιν καλών και πονηρών από τούτου ουμι φάγεται εις τον αιώνα. Βλέπετε τη νηστεία. Ο Θεός Προσπάθησε να κρατήσει τους ανθρώπους με την νηστεία μέσα στον παράδεισο. Αλλά βλέπετε όπως τότε ο Αδάμ και η Εύα, έτσι και σήμερα οι άνθρωποι. Αν πάτε να ρωτήσετε τραπατε, τώρα έξω πηγαίνετε κάτω στις, στις ψησταριές να δείτε. Το κρέας. Το κακό ποιο είναι. Το κακό ποιο είναι. Το ξέρουν. Το ξέρουν, το ξέρουν ότι είναι νηστεία, το ξέρουν ότι είναι νηστεία γιατί έχω πει κι άλλη φορά οι χριστιανοί εμείς από τότε που βαπτιστήκαμε και πήραμε το Άγιο χρήσμα έχουμε μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο που όλα μας τα μαθαίνει τέλεια και σωστά όλοι τα ξέρουν δεν το λέω εγώ το λέει η αγία Γραφή η αγία Γραφή το λέει εσείς λέει που βαπτιστήκατε και χρηστήκατε και πήρατε πνεύμα Άγιον αυτό είναι το χρήσιμο. πήραμε πνεύμα Άγιο. δεν έχετε χρειαστεί ή να τις διδάσκει μας δεν χρειάζεστε μάθημα κατηχητικό δεν χρειάζεται ομιλίες και εδώ που προχώστε. Αυτά τα ξέρετε που σας λέω, μη μου κάνετε πως δεν τα ξέρετε. τα ξέρετε Απλώς εγώ σας τα υπερθυμίζω, απλώς εγώ σας τα ξαναεπαναφέρω Αλλά τα ξέρετε Δεν ξέρεις ότι είναι νηστεία, δεν ξέρεις πως νηστεύουν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή Από μένα περιμένει να σου το πω Από μένα περιμένει να σου το πω Ού και έχετε χρίαν ή να τις διδάσκει εμάς. Δεν έχετε ανάγκη να πω λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. <laughs> τα ξέρετε, <clears throat> τα γνωρίζετε, <clears throat> μην μας κάνετε, μην προσπαθείτε να μας πείσετε ότι δεν γνωρίζετε, ότι δεν ξέρετε. Όλα τα ξέρουμε ακόμα και την παραμικρότερη λεπτομέρεια την ξέρουμε και όλοι αυτοί που θα πάνε απόψε το καρναβάλι το ξέρουν ότι είναι αμαρτία το ξέρουν εμείς απλώς τους το υπενθυμίζουμε και όταν δίνεσαι προκλητικά το ξέρεις ότι δεν πρέπει να τυθείς και όταν βάφεσαι το ξέρεις ότι δεν πρέπει να βαφθείς είτε αυτό που βάφει είναι τα μάτια σου είτε είναι τα γένια σου, είτε είναι τα μαλλιά σου είτε τα νύχια σου, είτε δεν ξέρω τι άλλο βάθεις το ξέρεις δεν θα περιμένει από μένα να στο μάθω δεν θα στο πω εγώ το ότι είναι αμαρτία εγώ θα στο υπενθυμίσω απλώς ού και έχετε χρίαν ή να τις διδάσκει ημάς δεν έχετε ανάγκη λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να σας διδάξουμε πλέον τα ξέρετε έχετε πάρει πνεύμα Άγιο επομένως η εβδομάδα που πέρασε ήταν η εβδομάδα που η Εκκλησία μας έχει ορίσει να θυμούμεθα την πτώση των πρωτοπλάστων να θυμούμεθα ότι μια λιχουδιά για μια ανοησία τους έχασαν τον παράδεισο. Σημειώστε και αυτό. Σημειώστε και αυτό που μου τώρα στο μυαλό. Σημειώστε το. Δέστε την αξία τη νηστεία. Εδώ φαίνεται η αξία τη νηστεία. Για μια παράβαση νηστίας χάσαμε όλο το ανθρώπινο γένος στον παράδεισο. Για μια παράβαση νηστεία ήταν. Εκείνη ήταν η αυτό που λέει σήμερα, έλα μωρέ, και τι έγινε, μια Τετάρτη φάγαμε σπουδαίο πράγμα, μια Παρασκευή φάγαμε, χαλάσαμε, είναι τόσο σπουδαίο. Ρώτα τον Αδάμ να σου πει, αν είναι σπουδαίο. Για μια παράβαση τόσο δάμικρη τι έγινε, έτσι θα απαιτώ δε και η Έβα. έλα ρε παιδιά τώρα, σιγά. Να φάμε να δοκιμάσουμε τόσο σπουδαίο πράγμα από εκείνη την παράβαση όλο το ανθρώπινο γένος ευκολάστηκε, όλο για να δεις τι είναι αυτή η παράβαση της νηστείας που την έχουμε και την περνάμε στα ψηλά και τι έγινε, να φάμε λίγο τυράκι να πάμε λίγο γαλατάκι να, πιούμε λίγο, να φάμε λίγο κρέας και τι έγινε, σπουδαίο πράγμα τωρα κοιθακολύσουμε το βρήκαμε τώρα όχι λέει να μην κοιτάμε τα εισερχόμενα να κοιτάμε τα εξερχόμενα να δες εδώ πλήρωσε όλο το ανθρώπινο γένος στον κατήφορο όλοι γιατί από μια παράβαση νηστείας ένας έφαγε και μας πήρε όλους μπροσταριά τι άλλη απόδειξη θες για να σε πείσω το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η νηστεία τι άλλη απόδειξη θες πως πώς πώς αλλιώ πρέπει να στο πω για να σε πείσω ότι την νηστεία το θεσμό αυτό τον ιερό την πρώτη αυτή θεϊκή εντολή μην την πειράζεις μην την πειράζεις τήρησέ την επακριβώς όπως ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες μα δεν μπορώ είναι βαριά Τι βαριά που την, την έκανες ποτέ σου αυτοί που φωνάζουν δεν έχουν νηστέψει ποτέ αυτοί που φωνάζουν δεν έχουν νηστέψει ποτέ τους. Ποτέ τους. Για κάτσε ρε μου. Πού ξέρεις εσύ έγινε βαριά. Την νήστεψες ποτέ σου για να δεις. Την βάσταξες ποτέ. Την νήστεψες να δεις. Την δώρα δίνει ο Θεός μέσα από την νηστεία. Την νήστεψες ποτέ. Προσπάθησε να την τηρήσεις και θα δεις αν είναι εύκολο, ή δύσκολο. Κάνε την αρχή να δεις και στο τέλος το Μέγα Σάββατο έλα να κουβεντιάσουμε. Βεβαίως δεν λέω να πεθάνει, είσαι άρρωστος, έχεις το πνευματικό σου, ο πνευματικός το σε κατευθύνει ασφαλώς. Αλλά όχι και να τα κάνουμε όλα οδόστρωμα. όχι όλα να τα ισοπεδώνουμε όχι να, προσ... να προφασιζόμεθα προφάσεις σαν αμαρτίες όχι να ψάχνουμε να βρίσκουμε αρρώστιες μόνο όταν πρόκειται για νηστεία Αλίπονο Τότε θυμήθηκες ότι πήγες χάπια όταν ήρθε η ώρα για την νηστεία Θα σας πω κάτι το οποίο μου συνέβη στην εξομολόγηση θα σας το πω Ήρθε κάποτε μία Λες και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, κανένα άλλο θέμα. Άρχισε. Παππούλοι έχω ουρία, ζάχαρο, το το ένα, το άλλο, φρυλικερίδια, ε, ε, ένα, δύο, πέντε, αράδια σε καμιά δεκαριά. Και τι θες τώρα, γιατί μου τα λες. Εγώ γιατρός δεν είμαι, τι θες. Τι μου τα λες. Παππούλοι δεν μπορώ να νηστεύσω. Καλά. Και τι πρέπει να φας. απ' όλα είπε ο γιατρός. Ο γιατρός είπε όλα να επιτρέψει ο γιατρός το κρέας όταν έχει χοληστερίνη. να επιτρέψει ο γιατρός το κρέας όταν έχει ουρία έχετε δει κανένα γιατρός εσύ τέτοιο νέο εγώ δεν έχω δει απ' όλα είπε ο γιατρός καλά αφού το είπε ο γιατρός προσπάθησα να την πείσω τίποτα, χαμπάρι την άφησα πέρασε λίγη ώρα όταν κόλεπε να τελειώσει της λέω δεν μου λες Εθ αύριο, λέω το Πάσχα πήγαινε για Πάσχα. Εθ αύριο, λέω το Πάσχα... Πού θα κάνετε έτσι Πάσχα, της είπα λίγο να την μπερδέψω. Πού θα κάνετε Πάσχα, θα πάμε στο χωριό παπούλι και, και τι θα φάτε εκεί πέρα στο χωριό. Ε, θα φτιάξουμε το Αρνί. Θα φά, της λέω Αρνί, θα φά, κοκορέτσι θα φά. Ε, Παππούλι, θα φάμε, τι θα κάνουμε. Μα εσύ μου είπες της λέω προηγουμένως ότι έχεις χολυστερίνη. Έχεις κολυστερίνη, μου. Α, λέει η μπερδεύτηκε αμπερδεύτηκε εκεί. <Κοί> <Κοί> Καλή είναι η χολυστερίνη, αλλά να τρώμε και τα αρνάκια. Αλλή μόνο, μην το χαλάσουμε τώρα. <Κοί> το έθιμο, τη χολυστερίνη τη θυμήθηκε μόλις, ήταν η νηστεία. <Κοίλλη> Εδώ που είναι άμεσος κίνδυνος του αρχείου, όπως το ξέρουμε όλοι, έχει χολυστερίνη. Χολυστερίνη, το προχώρησε. Χολυστερίνες, όχι χολυστερίνη, χολυστερίνες. «Α, εκεί η θα φάμε» δεν μπορεί και σανέβει το ζάχαρο, και σανέβει η και η ουρία, ασανεύουν όλα όχι λοιπόν έτσι όχι να θυμηθείς ότι είσαι άρρωστος μόνο εκεί στην εξομολόγηση άρα εκείνη τη στιγμή όταν πλησιάζει η με χαίρεσε γιατί και το σώμα θα ωφελήσει η νηστεία αλλά πολύ περισσότερο θα ωφελήσει την ψυχή. δαμάζει τα πάθη λέει ο Μέγας Βασίλειος ή βούλη ισχυρών ποιήσε τον ουν, δάμασον την σάρκα δια νηστείας. εάν θέλεις λέει ο νου σου να ανεβαίνει ψηλά να είναι ισχυρό, να επικοινωνεί με τον Θεό δάμασε τη σάρκα με την νηστεία ας την να πεινά η χάμα. Ας την απεινάει. Κανείς δεν πέθανε από νηστεία. Καταλάβετε το επιτέλους. Κανείς δεν αρρώστησε από νηστεία. Κανείς. Δρέστε μου ένα Άγιο που να πέθανε από νηστεία. Όλοι οι μεγάλοι νηστευτές ξεπέρασαν τα 100 χρόνια. Όλοι οι μεγάλοι νηστευτές. Ο Μέγας Αντώνιος 117 χρονών πέθανε Ο Άγιος Ευθύμιος 120 χρονών. Βρέστε μου έναν που να πέθανε από νηστία! Δεν υπάρχει. Για την νηστεία προς πάντα ωφέλιμος εστί όπως τα ακούσετε την καθαρά Δευτέρα η νηστεία προς πάντα ωφέλιμος εστί δεν μπορείς να της βρεις κάτι της νηστεία που, που να σου κάνει κακό η νηστεία σε κάτι να πεις ότι εδώ εδώ με βλάφτει η νηστεία. Πουθενά. Η νηστεία προς πάντα ωφέλιμος εστί όλα τα θεραπεύουν. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα μου Επανέρχομαι στο πέρνθος της αυριανής ημέρας. Και από τη Δευτέρα αρχίζει η Αγία Τεσσαρακοστή. Δεν είναι μόνο περίοδος νηστείας. Μη μόνο το βάρος εκεί. Είναι και περίοδος αγώνος, περίοδος πολέμου. Καλούμεθα να πολεμήσουμε προς τα σαρκάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνας τούτου. Καλούμεθα να πολεμήσουμε με τους δαίμονες. Την περίοδο της Σαρακοστής και την περίοδο της νηστείας να ξέρετε οι δαίμονες φριάτουν; δεν αντέχουν. Όσο βλέπουν για την νηστεία τους κάνει μεγάλη ζημιά. Και γι' αυτό θυμάστε που είπε ο Κύριος ότι το γένος των δαιμόνων δεν νικέται αλλιώς παρά με προσευχή και με νηστεία. Είναι λοιπόν η περίοδος αυτή της προσευχής και της νηστείας που πλέον οι δαίμονες έρχονται σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό βάλθηκαν τουλάχιστον την νηστεία να την καταργήσουν Μα ο ένας δεν μπορώ, μά ο όλος έχω ζάχαρο, μά ο όλος έχω του χάπια, μά ο όλος... Πάει η νηστεία, έσβησε Πάμε στα χωριά, δεν βρίσκεις άνθρωπο να νηστεύει Δεν βρίσκεις άνθρωπο να νηστεύει, γι' αυτό χορεύουν τα διάολα Γι' αυτό χορεύουν τα διά Όπου υπάρχει νηστεία δεν μπορεί να μπει ο διάολος μέσα Δεν μπορεί να περάσει μέσα το κατόχυλ του σπιτιού Εκεί υπάρχει αγώνας Εκεί φοβάται, εκεί τρέβει να περάσει Εκεί ξέρει τη ζημιά που τον περιμένει Να προσέξουμε όχι μόνο νηστεία Η περίοδος αυτή είναι περίοδος αγώνας Περίοδος προσπαθίας, νηστεία, προσευχή, ταπείνωση ταπείνωσης σε όλα προσπάθεια διότι ο Σαντανά έχει πολλές μάλλον οι διάβολοι είναι πολλοί και χτυπάνε από παντού και πρέπει να είσαι έτοιμος να αμυνθείς από παντού αυτό να προσέξουμε και μην ξεχνάτε και κάτι ακόμα και με αυτό θα τελειώσω αληθής νηστεία ή των κακών ολοτρίωσης θα νηστέψεις ασφαλώς τις τροφές ακριβώς όπως ορίζει η των κακων αλοτρίωσις, θα νηστεψεις ασφαλως τις τροφες ακριβως οπως οριζει η εκκλησια μας δεν έχει λάδι, δεν έχει λάδι έχει λάδι, λάδι, τίποτε άλλο αλλά και πέρα από αυτό θα κανονίσεις η νηστεία των τροφών να συνοδεύεται και από την νηστεία κατά των παθών Ποια είναι η αληθής νηστεία λένε οι πατέρες ο Μέγας Βασίλειος. Αληθής νηστεία η των κακών αλοτρίωσης. Να νικήσεις τα πάθη σου. Ξεκίνα λοιπόν. Βάλε προσπάθησε και πέσε τώρα το τσιγάρο τέρμα. Μέσα στη Σαρακοστή. Το τσιγάρο τέρμα. Μου μου μου μου. μου, μου. Μο, πο, πο, πο, πο. Τι θα κάνουμε τώρα. Τσιγάρο χωρίς τσιγάρο. Α, τι είναι μου, τι σημαίνει μου μου Αυτό σημαίνει γάρ Τσιγάρο τέρμα, τηλεόραση τέρμα Τέρμα προσπάθησε, ξεκίνα Ας τη λάμψη και ας την καλημέρα ζωή και ας όλες αυτές οι μπλακίες που γιώμισαν τα απογέμματα και δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρακαθόμαστε κρεμασμένοι στην τηλεόραση Μου μου πάλι, μου, μου. Μου μου. Κοίταξε να περιορίσεις άλλα πάθη τα οποία βλέπεις να σε βασανίζουν. Είσαι απότομος, λες ψέματα, κατακρίνεις. Κουτσομπολιό, Παναγία μου. Κουτσομπολιό, κουτσομπολιό. Δεν αφήσαμε άνθρωπο απειρατού. Από δεσπότη, πατριάρχη μέχρι, μέχρι και το τελευταίο ζητιάνο της γειτονιάς τους περνάμε όλους κομπολόι. Κομπολόι, όλους. Όμως. και κατά τα άλλα στην εξωμορρήχη εγώ κουτσομπόλα αχ παπα παππού α λίπον πα, πα, πα, λοιπόν. εγώ ξέρεις πια είμαι εγώ παππούλη εγώ α αχ θα έρθει κάποια μέρα και θα τα δούμε όλα μπροστά μας και τότε θα δούμε ποιοι ήταν οι κουτσομπόλιδες και ποιοι δεν ήταν τότε θα τα δούμε όλα τότε θα δούμε την κατάκριση που πήγαινε και ερχόταν ξεκίνα λοιπόν βάλε αρχή σε αυτή την εστία μαζί με τις τροφές να νικήσουμε και πάθη αδυναμίες, ελαττώματα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο Πάσχα με νίκες, με δάφνες στα χέρια μας και νίκη δεν είναι να νικήσεις την άλλη ομάδα αυτές είναι νίκες κοσμικές νίκη δεν είναι να νικήσεις τον αντίπαλο και να τον βάλεις χάμω τον συνανθρωπό σου αλλά νίκη είναι να νικήσεις το διάωρο. Να νικήσεις τον εαυτό σου στην της παθήμασης και τις επιθυμίες που λέει ο Απόστολος Παύλος. Να νικήσουμε τον κακό τον εαυτό μας με τα πάθη του και με τις αδυναμίες του. Και τώρα μετά από αυτή τη μικρά εισαγωγή που φαντάζομαι μας έδωσε να καταλάβουμε το στίγμα της αυριανής ημέρας αλλά και της Αγίας Τεσσαρακοστής που θα έρθει ερχόμαστε στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας η Θεία Λειτουργία όπως μέχρι τώρα έχουμε δει απαιτεί από το Χριστιανό, τέλεια αποσίωση. Η Θεία Λειτουργία είναι η Λειτουργία αυτή μέσα στην οποία σωματικά παρίσταται ο Χριστός, σωματικά. Σε όλες τις άλλες ακολουθίες, ο Κύριος παρίσταται αοράτως, αλλά παρίσταται. Δεν τον βλέπουμε. Εδώ όμως τον Χριστό τον βλέπουμε. Το σώμα του και το αίμα του το βλέπουμε, το γεβόμεθα, το παίρνουμε μέσα μας και γι' αυτό η Θεία Λειτουργία είναι ασύγκριτη με την οποιαδήποτε άλλη ιερή ακολουθία, όποιο και να βάλεις. Βάλε το βάπτισμα, βάλε το χρήσμα, βάλε την εξομολόγηση, βάλε το ευχέλαιο, βάλε το γάμο, βάλε την ιεροσύνη, βάλε ό,τι θες. Μπροστά στη Θεία Λειτουργία όλα αυτά σβήνουν γιατί εδώ στη Θεία Λειτουργία έχουμε, είπαμε, τον ίδιο τον Χριστό, όχι αορατός, αλλά ορατός, σωματικός παρόντα. Τον βλέπουμε, είναι μπροστά μας, μας κάνει τη χάρη να τον βλέπουμε και ηρωτική αφοσίωση. Αν είναι δυνατόν και μακάρι να μπορέσουμε κάποτε να το πετύχουμε, να μην φύγει από την Εκκλησία ο Ωνός μας ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η αξία του μυστηρίου. Τόσο μεγάλη αξία έχει ο ώστε αξίζει το μυαλό μας να είναι εκεί επι 24 ώρ βάσος. Και αν υπούμε ότι η Θεία Λειτουργία διερκούσε 24 ώρες, θα έπρεπε και 24 ώρες να είναι ολοκληρωτικά δοσμένες των Χριστό. Έχετε δει τους φιλάφλους που σκάρουνε; τους, έχετε δει. Τρέλα, τρέλα. Αλλά το, τι, τι θαυμάζει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ότι όσο διαρκεί το παιχνίδι Ο αγώνας το μάτσο όπως το λένε Είναι Ψυχείτε και σώματι δοσμένοι Ψυχείτε και σώματι Πες του φώναξέ του, πες του ότι θες Δεν ακούει τίποτα εκείνη τη στιγμή, αυτός κοιτάει την μπάλα Αυτός κοιτάει την μπάλα, που θα πάει η μπάλα Μπορεί ρε του φώναξέ του το παιδί σου, πεθαίνει η γυναίκα σου μω πέθανε η γυναίκα σου Δεν καταλαβαίνουν τίποτα Αν ήταν δυνατόν αυτή την αφοσίωση να την έχουμε εμεί μέσα στη θεία λειτουργία. Για ε, να μην φεύγει το μυαλό μας. Δεν πάνε να μας φωνάζουνε, δεν πάνε να συμβεί ό,τι θέλει. Το σπίτι μας λένε οι πατέρες. Το σπίτι σου λέει να πιάσει φωτιά, μην φύγει από την εκκλησία. Μην φύγει από την εκκλησία, κάτσε μέσα. Κι άσου δεν πειράζει να σκαεί. Δεν αξίζει να χάσει την ώρα σου, να φύγει από την εκκλησία και να τρέξει στο σπίτι που καίγεται. Κάτσε στο σπίτι, τι κάτσε στην εκκλησία. Έχουμε φτάσει στο σημείο που είπαμε ο Ιερέας ευλογή των λαών. Μετά τα Άγια που βγήκανε μετά τα πληρωτικά που ακούσαμε, τις ωραίε εκείνες προσευχές, ακούσαμε τον Ιερέα Ειρήνη Πάση. Και είπαμε ότι αυτό το Ειρήνη Πάση, Δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει ο άνθρωπος να διώξει από το μυαλό του κάθε άλλη σκέψη Να διώξει από το μυαλό σου κάθε βιοτική μέρημνα Να διώξει από το μυαλό σου κάθε τι, το οποιοδήποτε πράγμα που σου βάζει ο σατανάς εκείνη τη στιγμή να σε απασχολήσει Και ειρήνευσε Διότι μόνο μέσα στην ειρηνική ψυχή μπορεί να αρχίει να, αρθεί, να Κύσει ο Κύριος Ο Χριστός εστίνει ειρήνη ημών Και βέβαια αφού είναι ο Χριστός η ειρήνη Δεν μπορεί να κατοικεί μέσα σε μια ψυχή ταραγμένη Μέσα σε μια καρδιά που την αναστατώνουν κάθε τόσο και κάθε λίγο Τα προβλήματα της παρούσης ζωής Ειδικά εκεί μέσα στη Θεία Λειτουργία Μείνε αποσπασμένος από όλα τα προβλήματα της παρούσης ζωής για να μπορεί ο Κύριος να έρθει να ζήσει και να κατοικήσει μέσα Σου Συνεχίζουμε Στο ειρήνη πάση η απάντησης του λαού ποια είναι και το πνεύμα Τί Σου Τι σημαίνει και το πνεύμα Σου Αν το πω απλά. Τι σημαίνει και το πνεύμα τη σου. Απλά. Συμφωνούμε μαζί σου. Ειρήνη θέλει. Έχουμε ειρήνη. Αυτό σημαίνει και το πνεύμα τη σου. Συμφωνούμε μαζί σου. Συμφωνούμε με το πνεύμα σου. Συμφωνούμε με τι απόψεις σου. Συμφωνούμε με αυτό που μας ζητά. Συμφωνούμε. Και σε ερωτώ, συμφωνούμε. Μήπως λέμε ψέματα, ποιος συμφωνεί εκείνη τη στιγμή στο ειρήνη πάσι που λέει ο ιερέας, ποιος Συμφωνεί ο ιερέας, όχι διότι κι εγώ σαν ιερέας ομολογώ ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν πάπουν πολλές φορές να έρχονται τα προβλήματα της παρούσης ζωής και να με αποσπούν, να μου χαλάνε την ηρεμία της ψυχής μου και βέβαια όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί και σε μένα να έρθει ο Κύριος να κατοικήσει μέσα μου αφού είμαι ταραγμένος. Ποιος μπορεί να έχει ηρεμία μέσα στην Εκκλησία, να έχει την ειρήνη που απαιτείται, ποιος, ποιος, να έχει ο ψάρτης, να έχει ο Νεοκόρο. Να έχεις εσύ, μακάρι να έχετε. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και από ό,τι βλέπω μέσα στη θεία λειτουργία και από ό,τι ζω κι εγώ σαν ταλέμπορο ιερέα και ιεροκήρυκα που γυρνώ από εδώ και από εκεί, βλέπω ότι μέσα στη θεία λειτουργία, ειδικά αυτέ τι στιγμές που θα έπρεπε, σα έβγαπη κι άλλη φορά, τα δακρυά μα να τρέχουν και η συμμετοχή μα να είναι ολόψυχη και ολόθερμη, δυστυχώ βλέπω ότι άλλα λένε τα χείλη άλλα πιστεύει το μυαλό και άλλα κάνει το μυαλό και το πνεύμα τι σου λέμε συμφωνούμε μαζί σου αλλά συμφωνούμε στα λόγια <κυρίζει> πράξις αποδεικνύει το αντίθετο <κυρίζει> και παρακάτω η αιρέας, τι λέει αγαπήσω με να λύλους, είναι ενομονία ομολογήσουμε. Ακούστε καλά τώρα. Αγαπίσω με Άμα μισείς, δεν μπορεί ούτε στην εκκλησία να μπαίνει. Άμα είσαι μαλωμένη, μα με την ύφη, μα με την πεθερά, μα με τη γειτόνισσα, μα με τον γείτονα, Μα γιατί η κότα μπήκε μέσα και έφαγε ξέρω εγώ τα χόρτα Μα γιατί η γίδα έφαγε τα μαρούλια Μα γιατί το ένα Δεν μπορείς Δεν μπορείς να μπεις στην εκκλησία. Ακούστε τότε δώστε τα αυτιά σας καλά Το λέω διότι τα αντιμετωπίζω στην εξομολόγηση Δεν μπορείς, όχι να κοινωνήσεις Προσέξτε Γιατί έρχεστε και λέτε Θέλω μια ευκούλα να πάω να κοινωνήσω και έχεις να μιλήσεις χρόνια. Δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Όχι μόνο να κοινωνήσεις. Ρωτήστε τον Κύριο. Όταν λέει πας να μπει στην εκκλησία και θυμηθείς ότι με κάποιον είσαι μαλωμένος, ούτε με βάλεις. Ούτε κερί Δεν το θέλει ο Κύριος το κερί σηκωφύγει εκείνη τη στιγμή πήγαινε στο σπίτι του αντιδίκου σου κοίταξε να τα βρείτε, να του ζητήσεις συγγνώμη ή έστω να τον καλοπιάσεις να τα βρείτε αν δεν θε εσύ πάντως να τα βρείτε γιατί με μίσος στην καρδιά μην μπεις μέσα στην εκκλησία και να γιατί μην μπεις στην εκκλησία το βλέπεις η δεσπία είναι η προπόθεση της Θείας Λειτουργίας προπόθεση βασική είναι η αγάπη, η αγάπη, αγαπήσω με αναγκύλους ή ενομονία εν ομονία ομολογήσω. Έχονται πολλοί και μου λένε, εγώ παπούλι αγαπάω, προσέξτε τώρα άλλο λάθος. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος, εάν αγαπάτε τους αγαπώντας ημόας, ποια ήμην χάρης και γάρει αμαρτωλί του αυτοποιούς. δεν το καταλάβατε να σου το εξηγήσω το να μου λες ότι αγαπάς αυτόν που σε αγαπάει και τι έγινε <χι> τι θέλεις, κανένα βραβείο το να σε αγαπάει ένας και να μην τον αγαπάς είσαι τρελός, δεν είστε καλά σου το να σου δείχνει εκείνος την αγάπη του και εσύ να κοιτάς, να τον κλωτσάς και να τον βαράς δεν είστε καλά σου, είσαι μομπλή, δεν είσαι καλά δεν θα πάρεις βραβείο γιατί αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν αυτό είναι αναμενόμενο, αυτό είναι φυσικό. Όταν ακούτε αγάπη από τον Θεό, αγάπη από την Εκκλησία εννοείται, αγάπη στον εχθρό, όχι στο φίλο. Εκεί είναι φυσικό πράγμα. Με αγαπάς, αγαπάω, εμπορική αγάπη, δώσε μου για να σου δώσω. Αγάπαμε για να σε αγαπάω. Δεν ζητάει αυτή την αγάπη εδώ η Εκκλησία να αγαπάω τους φίλους μου Να αγαπάω τους ανθρώπους που με ευεργετούν και με αγαπούν Να αγαπάω τον πατέρα μου και τη μάνα μου και τα αδέρφια μου Φυσικό είναι αυτό Όταν ακούς αγαπήσω με μεναλλήλους Εννοείται κυρίως η αγάπη προς τον εχθρό Τον εχθρό σου θα αγαπήσεις Πρόσεξε θα τον αγαπήσεις όχι θα τον συγχωρέσεις, όχι άντε να σου πω μια καλημέρα και άντε στο καλό σου και να μην σε ξαναδώ μπροστά μου, άντε φύγε από εδώ. Όχι ανοχή, δεν είπε ο Κύριος ανέχεστε τους εχθρούς σας, όχι, αγαπήστε τους εχθρούς σας. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και μου είπε πως δεν ξέρεις τι σημαίνει αγάπη έτσι το σου ξέρεις να το αγαπάς και να το συγχωρείς και να το κουκουλώνεις έτσι δεν είναι άμα κάνει τίποτα το κορίτσι σου καμιά ατιμία πέσεις σε καμιά πορνεία βγαίνεις και το λες στο μπαλκόνι βγαίνεις το φωνάζεις ότι η κόρη μου έπεσε ποτέ γιατί γιατί το αγαπάς γιατί σέβεσαι την κόρη σου την αγαπάς και σας έχω πει κάποτε ήρθε μία μάνα να εξομολογηθεί η οποία είχε δύο παιδιά ο ένας χασικλής στη φυλακή ο άλλος κακούργος φωνιάς στη φυλακή κι αυτός τη ρώτησα έχεις παιδιά ντράπηκε λίγο έχω και που είναι παντρεμένα ξέρω εγώ όχι αναγκάστηκε να μου πει την αλήθεια αλλά με πρόλαβε ξέρεις Πάτερ είναι καλά παιδιά κοίτα να της yeah. μπράβο σου της λέω μπράβο σου της λέω με συγκινήσεις πραγματικά γιατί απέδειξε ότι αγαπάει τα παιδιά της και παρότι ήταν και τα δύο φυλακοί παρότι και τα δύο το ένα ήταν κακούργος το άλλο ήταν χασικλής Παρότι και τα δύο ήσαν μέσα εν τούτης Δεν μπορούσε, δεν έβγαινε κακή κουβέντα από το στόμα της Δεν μπορούσε να την πει Δεν μπορούσε Ε λοιπόν αυτή είναι η αγάπη Και έτσι θα βλέπεις και τον κάθε άνθρωπο και τον εχθρό σου Έτσι θα το βλέπεις Να μην σου κακή κουβέντα στο στόμα Να μην μπορείς να πεις κάτι κακό για τον άλλον «Μα έπεσε, μα είναι πόρνη, την βλέπουμε όλοι» «Ας είναι, εσύ κουκούλωσέ την, δεν πειράζει. ας είναι. δεν είσαι εσύ ο της. «Αν ήταν κόρη σου θα την έβγαλε στο κλαρί, θα φώναζες» «Αν ήταν κόρη σου, αν ήταν αδερφή σου πόρνη θα την έβγαλες στο πλαρί; θα την διέσυρες» «Θα το έκανες, θα τολμούσες» Όχι μόνο δε θα μίλαγες, αλλά και θα κοίταγες πώς και πώς να το μαζέψεις το πράγμα, να το κουκουλώσεις, μην πεις κουβέντα. Έτσι πρέπει και για τον εχθρό μας. Αυτή είναι η αγάπη, έτσι. Όχι, ε, του είπα μια καλημέρα. Άρα, καλημέρα. Καλημέρα και φεύγεις αυτή και μέσα δεν δες ούτε να σε ξαναδώσει τα μάτια. μου δεν φύγει από εδώ. Παλιά άνθρωπε που μου κανεσμόφιαξες δεν είναι αγάπη αυτή αδελφέ μου δεν είναι αγάπη και θα σας πω και κάτι ακόμα για να μάθετε τι σημαίνει αγάπη και τι σημαίνει συγχώρηση θα σας πω μια ιστοριούλα Ήσαν δύο φίλοι Ο ένας ήταν ιερέας Και ο άλλος ήταν λαϊκός Φίλοι αγαπημένοι πάρα πολύ Και ήταν η περίοδο των διωγμών Που η εκκλησία ήταν αλαιπωρήτη από τους διωγμούς Και μια μέρα έμαθαν Μια μέρα μάλλον αυτοί οι δύο φίλοι Μαλώσανε Ο ιερέας μάλωσε με τον άλλον Τσακωθήκανε Με με κοιτάτε παράξενα Και οι παπάδες άνθρωποι είναι και αυτοί Έτσι. Γιατί εσείς δεν τσακωνώστε Έχουμε αμέσως τη, τη γλώσσα Την κουβέντα τον παλιό παπά Κοίτα ήταν και παπάς ε Έτσι λέτε με το μυαλό σα. Ήταν και παπάς Εμάς περιπτώσει Μα Δεν ήθελε ο να δει τον άλλον Εμάθανε οι άνθρωποι οι δωλολάτρες ότι ο ιερέας αυτός κάνει καλή δουλειά στην ενορία του Και βέβαια η δωλολατρία ήτανε, πήγαν τον συνέλαβαν Έλα τον παπά, μάθαμε αυτό και αυτό ή αρνείσε τον Χριστό ή θα σε σφάξουμε Σφάχτε με, λέει ο Παπούλης. Εγώ τον Χριστό δεν τον αρνούμαι Καθαρά πράγματα <Συκλή> Τον πιάσανε Προσέξτε, προσέξτε καλά Προσέξτε, τεντώστε τα αυτιά σας Γιατί εδώ έχει πολύ ζουμί, Πολύ ζουμή υπόθεση αυτή Τον πιάσανε τον παπούλι Τον βάλανε στη φυλακή Το μαθαίνει ο φίλος του Ο πρώην φίλος του Ότι ο παπάς είναι στη φυλακή για το όνομα του κυρίου Και σκέφτηκε Ο νεαρός αυτός Θα πάω Να του ζητήσω συγγνώμη Δεν θέλω να φύγει ο άνθρωπο με την κακία μέσα του, με στην καρδιά του, να συγχωρεθούμε τώρα έστω, πριν πεθάνει, πριν μαρτυρήσει για τον Χριστό, να φύγει και η ψυχή του αλαφρωμένη. Και πράγματι, την άλλη μέρα πρωί-πρωί, επήγε, επήγε στη φυλακή την ώρα που τον παίρνανε, για να τον πάνε να τον κρεμάσουν. Επήγε στη φυλακή, και την ώρα που τον πήρανε και τον προχωρούσαν στον δρόμο πήγαινε κοντάκι το παλικάρι «Πάτερ, συγχώρεσέ με, εγώ φταίω θέλω τώρα τελευταίες στιγμές να μην μείνει πίκρα μέσα μας, να μην μείνει το μίσος εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, εγώ φταίω, συγχώρεσέ με» τον <Συκλή> καβάλικε <και> τον παπά, τον <Συκλή> <και> ο διάολος <Συκλή> «Όχι, δεν σε συγχωράω» Ρε παπούλι, Ρε Πάτερ, όχι, γύρευε τι θα πεις, δεν Πάτερ, εσύ που λειτουργείς, εσύ που πιάνεις τα μυστήρια τα χέρια σου, εσύ κυρίως τώρα είσαι έτοιμος να κύσεις το αίμα σου για τον Χριστό, Πάτερ, φτάνουν εκεί στην κρεμάλα που τον είχανε, φτάνω σε εκείνο το σημείο, το παιδί γοναδιστό μπροστά του, του παρακαλούσε κλπ, Πάτερ, Συγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Όχι, φίλε. Προσέξτε τώρα. Είχε πει στους σταυρωτές του, στους δημίους του, ότι εγώ προτιμώ να πεθάνω για τον πίστο. Τώρα τι έγινε. Μόλις είδε την κρεμάλα, αμέσως τον έπιασε ένας φόβος, δρύει, που με πάτη. Μα λέει, εσύ είπες ότι προτιμάς να πεθάνεις, του λένε, για τον Χριστό, εγώ, όχι εγώ δεν θέλω να πεθάνω, αλλάζω την πίστη μου, ε, παπάς, ε, προσέξτε, προσέξτε γιατί τα ίδια θα πάτε κι εσείς, με τις κακίες που τις αφήνετε χρόνια ολόκληρα, τα ίδια θα πάτε. εγώ, εγώ είπα, για... όχι λέει, εγώ θα αρνούμαι την πίστη μου, Εκείνη τη στιγμή βγάζει τα ράστα, του βγάζει τα καλλιμάκια, τα βάζει χάμα, τα πατάει πήγε δίπλα, ήταν ένας βομός, πήγε θυσίαση έγινε η δωροράδεση Και βέβαια το παιδί αυτό που ζητούσε συγγνώμη έγινε εκείνο ο μάρτυρας Εκείνο πήρε τη θέση του ιερέως Μήπως καταλάβατε τι έγινε. Α, έφυγε η θεία χάρη διότι εδώ αποδεικνύονται δύο πράγματα Πρώτον, όταν κάνεις κάτι καλό να ξέρεις ότι η Θεία Χάρις είναι και σε σκεπάζει και το καλό γίνεται γιατί ο Θεός σε βοηθάει και γίνεται τον βοήθησε ο Κύριος προχώρησε προχώρησε έφτασε μέχρι εκεί αλλά βλέπεις έρχεται η κακία μετά όχι δεν σε συγχωράω όχι, όχι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, 5, δέκα Πέταξε το πουλί, έφυγε η Χάρης Έφυγε η Θεία Χάρης Και αφού έφυγε η Θεία Χάρης Τον είδες από τη μια στιγμή στην άλλη Έγινε αγνώριστος Ενώ ήταν έτοιμος να θυσιάσει Να να, να, να θυσιάσει τη ζωή του Δυστυχώς θυσίασε στα είδωνα Ετία Ποια ήταν Το μίσο Το μίσο που είχε στην καρδιά του Προσέξτε καλά Έχω ζήσει κωμικοτραγικές καταστάσεις Σας είπα, νομίζω στο έχω πει εδώ Πήγα σε, ένα, σε μια εκκλησία Και είχε πάει εκεί μια οικογένεια, είχε κοιμητήριο αυτή η εκκλησία Και είχε πάει μια οικογένεια Και πέθανε λέει κάποιος Και αυτός ήταν τσακωμένος με αυτόν που είχε αυτή δίπλα Είχε ταυτή δίπλα Είχε πεθάνει δηλαδή, ήταν μαλωμένοι όμω. Πέθανε και εκείνο. Και οι δικοί του παρακαλώ πήγανε και αγοράσανε καινούριο τάφο στην άλλη άκρη του κοιμητηρίου να φύγει από δίπλα. <Συλίδη> ούτε δίπλα ούτε, ούτε στο θάνατο. <Συλίδη> Γι' αυτό σας είπα κομικοτραγητής. Σου έρχεται να γελάσεις αλλά σου έρχεται και να κλάψεις. Σου να κλάψεις με την κακία που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους. Στην άλλη μεριά του κοιμητηρίου πέρα και να φανταστείτε ότι ο τάχος το είχαν φτιάξει, το είχαν μαρμαροστολίσει και λοιπά ήταν έτοιμο σε, Εκόστιζε περίπου 1,5 εκατομμύριο και το πούλησαν σε τιμή ευκαιρία σε 100.000 ίσα ίσα για να φύγουνε, να φύγουνε, να πάνε να δούσουν Το μίσος, τι κάνει το μίσος Αγαπήσω με να λίλους <Κι> Αγαπήσω με να <μεναλίδους. Κι> ακούτε Έχεις μίσος, όχι δία κοινωνία Ούτε το πόδι σου μην τορμήσεις να πατήσει το κατόφλι της εκκλησίας. Αν δεν αισθάνεσαι μέσα την καρδιά σου γεμάτη αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Για όλους. Για το χειρότερο εχθρό σου. Μην διανοηθείς να πας με στην εκκλησία. Αν για χάρη θεού, θα πάρει κόλαση όλοι.